Ναι καλημέρα σας, καλομίνα, δεν σας είπαν θέση Ε, που πας χωρίς καλομίνα τώρα Την αποστολή στο Σέρπο Στο Σέρπο μες δεν ήταν ταιρετικόλη Τη νέα Μοντάνα, τη μικρή Μοντάνα που. Μοντάνα καθώς... την τρεύει που λέμε Έχει δύο ήλιους Ή το άλλο που, ήταν... που λέει Μοντάνα Μοντάνα Τουντουν Δώδεκα Αμερικανοί πήγανε Δώδεκα Ναι, ναι Ομάδα δηλαδή, ομαδούλα Τι ήτανε, ποια ήτανε, τι παίζανε Σόκερ Σόκερ ντε Σόκερ ντε Σόκερ έσσα Σόκερ ντε Και του Και του Και του Αυτή ήτανε φύγανε και επιστρέψανε το 19 Σότι Σότι Σου τορκίζομαι ότι Για σένα ζω Σότι επειδή άνοιξε ο χορό. μόνο οι οχτώ επιστρέψανε οι δύο το ζευγάρι έπρεπε ή πήραν κόκκινη κάρτα τη Νέα Μοντάνα όχι τα δύο η άλλη ο ένας σκοτώθηκε από ατύχημα ναι ευτυχώς ο γιατί ο, μαθαίνουμε εκεί. και τι συνέβη εκεί τρώνε μόνο υπήρχε και... η καούρα εκεί. δεν ξέραμε και τώρα ξέρουμε να μόνο χορτοφάγει εκεί ο ένα τα βίγκαν βίγκαν στη Μοντάνα ε, στη Μοντάνα πια δεν έχουν ζωή Zimonta na pi야 nie mają ζωή. Λοιπόν, έλα για, πάρ το Έλα, πώ Έλα. Να σου και στην Κρήτη έχουμε ένα ωραίο στάδιο και εκεί καταφέραμε και το γκρεμίσαμε, φίλε, πριν το φτιάξουμε. Α. Το πιστεύει αυτό. Ωραία. Το Παγκρίτιο είχαν στηθεί οι κολόνε, φίλε, για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν 20-25 χρόνια εκεί πέρα οι κολόνε με τα κολονοστήδερα από μέσα του Μπετού. Με έτοιμο να φτιαχτεί το στάδιο, είχαν στηθεί τι κολόνε έτσι γύρω-γύρω. Σαπίσανε τα στίδερα, γκρεμίσανε τι παλιέ κολόνε για να φτιάξει το καινούριο. Και το καινούριο φτιάχτηκε για το 2004, α πούμε. Γίνανε κάποιοι αγώνε και, και από τότε έτσι. Ε, τι θέ να κάνουμε τώρα. Είχε ή να κάνουμε και Ολυμπιακούς, αλλά... εκεί πέρα και άλλου να φέρουμε κανένα πρωτάθλημα Champions League. <Σ2> Όχι ρε φίλα, αλλά σου λέω εμεί κάναμε πρωτοπορία. Δηλαδή εμεί καταφέραμε και τον κρεμίσταμε πριν το φτιάξουμε. Ακόμα καλύτερη, τι ο ΑΚΔ. Δε... Έπρεπε εσεί να πάρετε την τεχνογνωσία των ανθρώπων στη Βόρεια Εύη που φτιάχνουν τα γεφύρια εκεί στι ροβιέ χωρί σιδεριά μέσα. Ασυδέωτα. Εκεί εμάς, αυτό έπρεπε να πάτε, εμάς. να δει τι ώρα που πέφτουν αυτά. Εμά είχε σίδερα και σα πείσαμε δεν είχε καθόλου σιδερα. Νομίζω καλύτερη είναι αυτή, σωστά. Πέφτει πιο εύκολα, τα μετά. με μέσα. Τα μαζέ Μαζέψεις. Άντε το μαζέψε, ναι, πρέπει να κόβει τα σίδερα εκεί πέρα. Κόβει τα σίδερα, δεν μαζεύεται. Και δηλαδή, και πουλτό να φέρει, κρέμονται. Κάνουν ενώ τον πετουδάκι, τάκ, τάκ, το χτυπά με το κομπερσεράκι, σκόνη. Διαλύεται κορέ, σκόνη, τελείωσε. Μάθι μια χαρά. Τέλο. Αυτό είναι χώρα. Μπουρδέλο από την αρχή μέχρι το τέλο. Αυτό είναι χωράφι, δεν ε. είναι χώρα. Αλλά τέλο πάντων. <Σελίου> Ελπίζω αυτό ο πύχης να μπει κάποτε στη σωστή θέση και αρκετά βαθιά Και εγώ τα ίδια αισθήματα σημερίζομαι Μια ανάγκη να τρέξουμε πιο γρήγορα Να βάλουμε τον πύχη των δικών μας προζοκιών πιο ψηλά Αυτά, ο πίχης που θέτει ψηλά Να μπει στη σωστή θέση, όχι ψηλά, κάπου αλλού Μαλαι... Τρεις μέρες παίρνω το Τηλέφωνο ρε μου νοσκυλό Ωραία που είναι το κακό με το γαμίστη Πω πω πω μαλάκα Ιδες κατά στο στόμα μου Ήθελα και το πάρε μαλακά τότε με την τζαπανή του Θυμάσαι που σου είπα ότι αυτά τα λέγαμε στο δημοτικό Έλα με φορά να μας κλάσει τα αρχίδια Πρόεδρε έλα. Ερχόμαστε από Δευτέρα Έλα με φορά. Μαλάκα, ήρθε ο άνθρωπο με φορά και μα έκλασε τα αρκίδια. Τι γλωσσόφαγε τη γυναίκα. Μπαλάκια την γλωσσόφαγα. Να πούμε και το τυφράκι. Τι πράγμα και θα κλέτε, μαλάκια. Λέγω το Μητσοτάκι εκείνα του πει ο γυμναστηριακό μέσω του ραδιοφώνου σου. Αν με βγάλει, Μητσοτάκι πρόσεξε ένα πράμα. Τα λαμώ για γύρω σου. Έτσι την πατήσαν οι περισσότεροι. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα άξιο πολιτικό. Αλίμονε, εσύ τι θα θεωρούσε. Εσύ θεωρούσε άξιο το Σαμαρά. Ναι, μαλάκια, ναι, εντάξει. Το, το θα... Σαμαρά, το... πραγματικά. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκ είναι αρκετά καλύτερο Τα λαμόγια χαλανε τις κυβερνήσεις φίλε Τα γύρω-γύρω τα πουστα*** όλοι πασόκ τυφίζαμε 81-89 Και μετά μας γάμιζε ο Τσοφαντζόπουλος μαντέλι, Τα αρκίστη όλα Έλα πολύ σ' το τώρα δεν Για να δω Σιγά σε βγάλω μαλάκα δεν πειράζει Είμαι καλά με αυτό Είμαι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 Όλοι! Ναι! Τη μισή ή όλοι! Όλοι τι μισή, τι είμαστε! Κέρδισα! Όλοι! Κέρδισε, εσύ, όλοι! Λέγε. όλοι. Άλυσα, λες. Ναι, ναι! Μπορώ να φύγω τη μισή κάπου! Βάλτε στην καρέκλα και προσπάθησε να κάτσει! Και άμα φύγω, αυτό! Σα αρέσει! Λέγε, ρε, κέρδισα! Όχι μορε, μαλάκα! Ε, δε, γαλί... ε, πότε θα κερδίσουμε! Όλα στο βόλο τα θέλει! Μήπω έχει αγάπη από εκεί! Στο βόλο έστειλα εγώ! Ναι! Και ναι, είσαι τίποτα στο βόλο! Ναι, άσε, ξέρω εγώ έτσι και σα και ο Βασίλη, βαβάρκα! Αυτό είναι. Και γιά σα για τα παραπολιτικά πυρά. παρακαλώ. Είναι μια εκπομπή που έχετε στον αέρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Ήταν ναι. Να ακούσω τη δικιά σα εκπομπή που είναι σταθερή, αλλά κοιτάξτε να δείτε, καλά κάνετε, κάνετε κριτική, αλλά σα παρακαλώ. Ασχοληθείτε με όλου. Έχετε εδώ και μια ώρα, ξέρω ακούσατε και άλλα το κάνετε. Έτυχε, yeah. κυβερνάει ο Μητσοτάκι, δεν θέλω να σταράξω. ταράξω. Κοιτάξτε, πήγε κάτι άλλο. Μπορείτε πείτε. να ακούτε άλλε εκπομπέ που δεν ασχολούνται με το μιστάκι και ασχολούνται αποκλειστικά με τον κασελάκι και το μιτσοτάκι λένε μόνο τα καλά του. Μπορείτε κι αυτό. Όχι, όχι, τα λέτε. Τα κακά του Μητσοτάκη και όλων. Δηλαδή, έχω μια ώρα τώρα που ακούω αγώ... Ναι, έχω... αλλά έχετε και την επιλογή. Ναι, αν θέλετε ναι. να μην ακούτε. Όχι, όχι, το θέμα δεν πάει Επάει, Ε, πάει. Έχετε ναι, την ναι, επιλογή ναι. να μην ακούτε. Ναι. Αν δεν θέλετε. Ναι. Δηλαδή, θέλω ναι. να πω ότι κάποιο που ναι, κάνει ένα ναι. σατυρικό έργο, α πούμε, θα το κάνει με τον τρόπο που νομίζει. Αν εσά σα αρέσει ή όχι, περνάει σε δεύτερη μοίρα, α πούμε. Όχι τρίτη, δεύτερη όμω. Κάνετε κριτική, έτσι. Καταλάβατε. Δηλαδή, αν εσεί ψηφίσατε και ενοχλήστε τώρα που ακούτε τι μαλακίε που κάνουν Μητσοτάκη, είναι δικό σα θέμα. Όχι μια σατρική εκπομπή. Καταλάβατε, αγαπητέ. Δεν ψήφισατε στον τάδι καταρχήν. Μα Α, γιατί ενοχλείστε τότε, Όπω κάνετε κλικ. Για την αντικειμενικότητα αυτούς. του πράγματο, από πού παίρνετε. Λέω, όπως κάνετε λέτε, και... λέτε, πολλά λέτε. Ναι, κατάλαβα ότι λέτε πολλά. Εντάξει, και το μεροκάμα του δεν είναι άσχημο. Καμιά δουλειά δεν είναι <συμφι> Παρ' όλα αυτά, <συμφι> γιατί ενοχληθήκατε, <συμφι> τι σα πειράζει, <συμφι> γιατί δεν το χαίρεστε, <συμφι> γιατί δεν το γλεντάτε. <συμφι> Δέχεστε κριτική τη, Όχι, μόνο κάνουμε. Εντάξει, τώρα αυτά είναι αγελιότητε τώρα. Ε, τώρα νομίζω ότι μιλάμε σοβαρά και υπεύθυνε. Αλλά άμα είναι τώρα να λέμε τρία πουλάκια. Δηλαδή θα μιλήσω σοβαρά με εσά που θέλτε. Να μην λέμε για το μιτσοτάκι που είναι προθυπουργό. Όχι αγάπη μου γλυκέ ξεκίνησε πρώτο. Πέφτει, όσω ει. Δεν Δε σα είπα αυτό. Γι' αυτό είπατε. Όμω, με το μισοτάκι. Γίνεται βαρετό αυτό ενώ. Έχε ενδιαφέρον για το θέαμα, το ακρόαμα. Δηλαδή βασί... παίρνετε υπέρ του ακρόαματο να μην είναι μονότονο, α πούμε, να μην ακούμε συνέχεια μιτσοτάκι. Το καταλαβαίνω, το σέβομαι, το καταγράφω, να είστε καλά. Άρέσε το χύμπο που κάνετε αλλά πείτε κάτι άλλο βραδί μου. Είναι... Αφού δεν σα άρεσε. Σα άρεσε δεν σα άρεσε. Αποφασίστε. Αφού είναι μόνο τον. Αφού έχει μιτσοτάκι μόνο. Για 10 λεπτά είναι καλά, αλλά για μία ώρα. Ακούστε 10 λεπτά άγατε και γυρίστε του, αλλά μα κοντίζετε τα τέτοια. Τώρα εντάξει, τώρα μία μιλάτε σαφατά, μία το ρίξετε στην πλάκα ή να μιλήσω εγώ στην πλάκα. Τώρα είπω. Εσεί ξεκινήσατε πρώτο, συγνώμη και όλα. Νομίζω σα μιλάω πολύ ενδιαφέρον, σα μιλάω πολύ σόδα. Κάντε κριβείτε καλά κάνετε τη δουλειά σα. Αλλά λέω είναι βαρετό όταν λέετε το ίδιο το ίδιο αυτό είπα. Α, κατέβα. Εάν ακούσετε και μια άλλη μέρα, μπορεί να ακούσετε να λέμε για τον κασελάκι, π.χ. Για μοιάζει κάτι με σοτάτησε κανένα κατσελάκι. Εάν σα ένιεργαζε και αυτό είναι το θέμα ότι έπρεπε να σας νοιάζει. Αυτοί αποφασίζουν. Έπρεπε να σας νοιάζει. Όπως τους εσύ. εσείς, Εγώ ότι συμβαίνει τι κάνει ο καθένας. Όπως ξέρει και ο κόσμος. Χάρηκα ωστόσο για αυτή την παραγωγή συζήτηση. Να είστε καλά. Δεν θα το κλείσουμε δηλαδή σήμερα. Όχι, θα το κλείσουμε. Να είστε καλά. Γεια yeah. Γεια.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 Ε, θα πάρει ποσοστό, που φάλα και δεν μιλάτε. Τέλο πάντων, να σου πω κάτι. Η Ντουβάλιου λέει έπα και πρόστιμο 60.000. Γιατί, καλέσαι, είχα τι απείλησε κανέναν άνθρωπο. Αν δεν του δώσει στα κλειδιά του, πιουτιού να τον κρεμάσει από τα δοκάρια. Επειδή είσαι συγγενικό, μου πρόστιμο που γίνεται ακριβώ, ακριβώ, ακριβώ το ίδιο. Ακριβώ, ακριβώ. Δεν του έχω για το... τέτοιου, είναι πάνω απ' όλα άνθρωποι. Είναι στον νόμο Κατσέλη, είναι ρυθμισμένο το χρέο. Πληρώνουν οι άνθρωποι κανονικά και του ενοχλούν. Και λέει, όχι, ναι, οι δόσει δεν είναι τόσο, είναι τόσο. Και του στείλανε, πρόσεξε. Μαλάκα, να στο φέρω αυτό το εξώδημα. Δήλανε εξώδικο Το οποίο δεν γράφει πόσο επάνω Λέει παρακαλώ να πληρώσετε την οφηλή σα Δήλανε εξώδικο χωρίς να γράφουν το ποσό Γιατί θα πάνε φυλακή. Δεν ξέρεις εσύ ρε παιδάκι πόσο γροστάς τώρα Δώσε εκεί πλήρωνε Δεν ξέρει πόσο γροστάς πρέπει να το πούμε και όλα να το κάνουμε 99 Άσ' το και μαλάκες όλοι οι παταχτσίδες <Δε>, Αν είναι δυνατό Το πήρανε τα δάνεια 10% <Δε>, Μαλάκες Αυταία του τίφρα, εγώ θα το πω αυτό, αλλά του τσίφρα, θα το ξαναπώ. Πήραν τα δάνεια με 10% τη αξία. Αλλά αυτό δεν έπρεπε να το πω. Κουψοχρονιά τα έδωσε, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, να τα πουλά και στα fans; λοιπόν, Αλλά όχι και... κοψοχιά, παιδάκι μου, πουλά τα καλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Ε τώρα... ε, τώρα δεν τα ξέρω εγώ τώρα, τι πιστεύετε όλοι εσείς. Έλα ποσόλαρα μου. Έλα τι έγινε. Μη μου πεις μεγάλη επιτυχία. Ε? πιο απ' όλα. Τι πιο απ' όλα. Μα σοβαρά μιλάς τώρα. Όλοι για σας δουλεύουνε. Get star εξ Αμερικής. Get star. Α, ναι, ναι. το περίμενε αυτό. Αυτό ναι. Ε? Αυτό κανείς. Ούτε και εμείς δεν το είχαμε προβλέψει δηλαδή. Τι λάμψη είναι αυτή που έχει ο άνθρωπος αυτό. Εεε τι φόσκολος και τέτοια. <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> Κέλλον πάρω, ναι, μπράβ όμω, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ, μπράβου του συντρόφου. Ποιο συντρόφου! Και σύντροφοι, αυτού που λέμε, συντρόφου και σύντροφη. Ο χαρτιά αριστερά, τον είχα τη αριστερά, ο φίλησε. Είδα χθε τον κύριο Κασελάκι στην πρώτη του ομιλία, ξεχνά να μιλήσει για την αριστερά. Και όταν μιλάει έχει μια δισανσία. Στου συντρόφου, ενώ επενδύμα στου συντρόφου μα ο καθένα, μπροστρούφου, ο καθένα <laughs> που έχει. Τι κομμένα στον κομμένε ο αυτού του ντόφου μπράβου. Μιλάμε για πολύ μεγάλη πλάκα έτσι.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 Όχι, άστο διάλογο. Και άκου τώρα. Και εννοείται ότι ανάμεσα στι ειδήσει για τον Κασελάκη και όλη για αυτή την κουστοδία έδειξε και αυτό τη μεγάλη είδηση. Έτσι φαντάζομαι το ήταν όλοι στην τηλεόραση. Έτσι. Mm -hmm. Το είδαν όλοι. Mm -hmm. Ένα αυτό. Πάμε παρακάτω. Το δεύτερο. Παράλληλη στήριξη. Αυτό το πολύ το ζήτημα το οποίο το έδειξε και ο Μπαγιόπουλο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 20.000 παιδιά τα οποία χρειάζονται παράλληλη στήριξη αυτή την αυτοκομμαδία που λέγεται Ελλάδα. Πόσα mm -hmm. παιδιά έχουν παράλληλη στήριξη. Το 1 τρίτο mm -hmm. από δημόσιου φορεί. Το 1 τρίτο mm -hmm. έχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2023, τέλη Σεπτέμβρη στο σχολείο. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή οι οποίοι είναι παρίε. Δυστυχώ, είναι πολίτες, πολίτες στήριξη Περιγράφεται στήριξη μια άλλη στήριξη. Ελλάδα, δεν καταλαβαίνω. Εδώ εμεί στο 2.0 πάμε για το 3 Ελλάδα, 2.0 Η νέα εκδοχή τη χώρα Στη νέα εποχή που έρχεται. Μια άλλη Ελλάδα Έχεις βλέπετε, δεν ξέρω. Έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο γνωρίζω όμω ότι όταν υπάρχει μια τέτοια κυβέρνηση όπω έχει μέσα άδειοι Βορρήδι, όλα αυτά τα κουτσέκια, Πειρακάκι Δεν γουστάρουμε το δημόσιο σχολείο. Γουστάρουμε το